τα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Εκπομπή ΑΕΠΣΙΝΟΝ Παρασκευή σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα, εδώ στον Nard FM στους 90,6. Έως τις 2.30 έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά έτσι που κλείνουν την εβδομάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα κληρώνουμε και πέντε βιβλία. Το συμβόλιο της υποταγής, Αναστάσιος Ιριανός ο Συγγραφέας, ένας νέος επιστήμονας. Είναι το πρώτο βιβλίο. Διαπραγματεύεται, νομίζω, ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα, αν όχι το πιο επίκαιρο. Την συγγραφή ενός νέου συμβολέου με το λαό, ενός νέου συντάγματο βεβαίω. Ε, να πούμε ότι οι 5 θα είναι οι τυχεροί. Έχετε περιθώριο μέχρι τις 2 το μεσημέρι να αποστείλετε τη συμμετοχή σας, επαμ, κενό, τη λέξη βιβλίο, το όνομά σας και αποστολή στο 54344. Να υπενθυμίζω ότι η πρώτη παρουσίαση αυτού του βιβλίου θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 7 στο κέντρο της Αθήνα, στο Καφέ Λίμπρο, Ασκληπιού 9. Ο συγγραφέας θα είναι εκεί και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για έξοδο, καθώς και το, το μετρό είναι δίπλα, όλα τα λεωφορεία και τα τράμπα από εκεί. Είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είναι αυτές οι μέρες οι ώρες που που βγαίνουμε έξω για βόλτα βρε παιδί μου, εντάξει ξέρω ότι δεν βγαίνουμε τόσο για να ψωνίσουμε αλλά για θα βγούμε μια βόλτα, θα φωνάξουμε τους φίλους μας και μπορούμε να δώσουμε συνάντηση στο καφέ Λίμπρο στις 7 η ώρα να συνομιλήσουμε με τον συγγραφέα και όχι μόνο με τον συγγραφέα αλλά να συναντηθούμε νομίζω όλοι εμείς που μας καίει αυτό το θέμα και δειλά κάποιοι πιο θαρετά έχουν αρχίσει και το συζητάνε και θεωρούν ότι ε, είναι η μοναδική μη, είναι η λύση για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Είναι το πρώτο βήμα θα έλεγα, έτσι, για την ανατροπή και για να δημιουργήσουμε μια νέα χώρα. Λοιπόν, την πρώτη καλημέρα, εγώ θα τη δώσω στο Κεμπέκ σήμερα, επειδή εσύ εχθές μα είπε ότι πρέπει, Δημήτρη, να λέμε. Λοιπόν. λοιπόν, θα δώσω την πρώτη καλημέρα γιατί είναι η πρώτη καλημέρα που έχω. 4 και 23 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα. Είναι λίγο ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το τον ακορατή μας, τον Αντώνη, που μας έστειλε το μήνυμά του, μας ακούει κάθε μέρα ε, και ήταν η πρώτη καλημέρα που είχαμε, μια σήμερα. Mm -hmm. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι δικαιούται να του πούμε και εμείς την πρώτη μας ε, καλημέρα, το, το, απευθύνουμε τον πρώτο μας χαιρετισμό. Φυσικά ευχαριστούμε και όλους τους άλλους ακορατές ε, το για τα λόγια του. Το τους... Ναι, μας το γράφει. Το επίθετο του. Περίμενε αυτό ήταν μόνο για τα αυτιά του Δημήτρη γι' αυτό κλείσαμε τα μικρόφωνα <χω> λοιπόν ε, πάμε παρακάτω ε, έχουμε πολλά σε είδαμε σήμερα το πρέστον αντένα εγώ θα ξεκίνησω τώρα από τα τηλεοπτικά. και σήμερα σου είπα πως θα σου μιλάω σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ναι. σας, παρακαλώ. σας παρακαλώ σας <χω> παρακαλώ σας <χω> παρακαλώ <χω> <χω> λοιπόν τελικά άνθρωποι όσο του αφήνει να μιλάνε Τόσο εκτίθονται. Ξέρει είναι ταιριάζει γάντι διαφήμιση, καλύτερα να μασά παρά να μελά. Ναι. Ε, έτσι. Ναι. Δηλαδή πιστεύουν ότι αν είναι ορμητικοί, ότι αν ε, ε, με αυτόν τον τρόπο, ξέρει το υποτιθέμενο επικοινωνιακό αυτό που έχουν μάθει των προηγούμενων προηγούμενο όπου μπορεί να λένε μπαρούφε, μπορεί να λένε ό,τι γουστάρουν, αρκάν, αρκεί να είναι πληθωρικοί και ξέρω εγώ τι και να προσπαθούν να πάρουν στο το δυνατόν περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο, ότι έχουν κερδίσει. Ναι. Και Εντάξει. τον θεατή τους. Αν, α, αν, θεω, αν, αν κρίνω από την ανταπόκριση των τελεθεατών, γιατί ήμουν αντίπλακη, έβλεπα και μου λέγει ο Δημοσιογράφος, τον δηλαδή, ναι, το τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα το συμβούλευα την επόμενη φορά να το ξανασκεφτεί. Να είναι λίγο πιο φιδωλό, βέβαια δίπλα ναι, μου. Ναι, και ναι. να μην είναι και τόσο κουβαρδά στην ανάπτυξη. Και, <laughs> και στα νούμερα. Τώρα, όταν φτάνει ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν άνεργο βεβαίω και ήταν τη οικονομική mm. του πιστοδρομίου που εγώ για μένα είναι, πολύ, είναι ανώτερη, πολλέ φορέ ανώτερη από πάρα πολλού καθηγητέ. Σωστά. Ε, και ειδικού και εντεταλμένου και όλα αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Και σε κολλάει τον τοίχο. Ένα άνθρωπο του μεροκάματο που βεβαίω είναι απολύτω φυσιολογικό για μένα mm -hmm. γιατί η έννοια τη κοινωνική εμπειρία αν δεν αποτυπώνεται στη σκέψη σου τότε τι νόημα έχει πέρα okay. πέρα ξένα. Mm -hmm. Μπορεί στην αρχή να μπερδέψουμε λέει και τον κόσμο αλλά αυτό που λέω που έλεγε και το λέω και δείτε στο χωνή που θα υπάρχει και ο πίνακα ο σχετικό είναι πω είναι δυνατό να συσσωρεύει 1,2 δισεκατομμύρια ανίσπρακτα φέτο και να παρουσιάζει το έλλειμμά 800 εκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει, ο υπερθετικό βαθμό Υπουργός. Mm. Το ξεπερνάει πλέον το όριο. Σας παρακαλώ κύριε. Εκτός και αν, <laughs> ξέρεις πώς γίνεται. Ε. Αν εγώ, Ας πούμε, μου χρωστά 20 mm -hmm. Έτσι. Ναι. Και πάω κάνω μια ρύθμιση, Κάνω τη ρύθμιση με την εφορία και πληρώνω 50 ευρώ το μήνα κι mm. Τι κάνουνε μετά. Παίρνουν τη, ρυθμι, τη ρυθμισμένη οφειλή και τη βάζουν ως οφειλή. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Άρα δεν είναι εσπρακτή, Αλλά δεν είναι εσπραχτέα οφειλή. δεν εσπρακτή. είναι εσπραχτέα οφειλή. Είναι, είναι στα... Στα Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε όμως, επειδή είναι πρωτοφανέροτο και αυτό που έλεγε τα τελευταία 30 χρόνια, όντως τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε να δούμε τέτοια υστέρηση εισόδων mm -hmm. της τάξης του 22 με 25% mm -hmm. πώς θα βγει. Λέω ναι, χρέος. Αν προσθέσουμε σε αυτό χώρια τη άλλε οφειλέ, ο Προπολογισμό υπολογίζει ότι οι νέες δανειακέ ανάγκες πριν mm -hmm. την απόφαση του Eurogroup mm -hmm. για το 2013 θα είναι, θα είναι 66 δισεκατομμύρια. Αυτά αν πετύχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και κάτι τι mm -hmm. Έτσι. Με, πετυ, με πετυχημένου στόχους όλους. 66 δισεκατομμύρια θα είναι. Χάρη uh, στο Eurogroup mm -hmm. uh, το 66 θα γίνει 57. Σύνομος αυτά θα μπουν άλλα δέκα δισεκατομμύρια, τα οποία τώρα πληρώνει το, το Ευρωπαϊκό Ταμείο με βραχυχρόνια γραμμάτια, με βραχυχρόνιους τίτλους δηλαδή. Οι επίσημε κυβερνώντες λένε μη μηδενικό επιτόκιο που το είδαν εγώ είδα την ανακοίνωση του EFSF έχει συγκεκριμένο επιτόκιο. Δεν το ξέρω δηλαδή είναι, μου είναι εντυπωσιακό ετυπ, αυτό το πράγμα Αλλά πες επειδή ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλληλεγγύης Α μπράδυ, ναι. Που σκίζονται όλοι να βοηθούν στον ναι. Και με το αζημίωτο δηλαδή Αλλά τέλος πάντων η αλληλεγγύη μας έχει πέσει ολίγου φαδιά ναι, Δεν υπάρχει εννοήσει ναι. Λέμε ότι δεν υπάρχει πρωτόπια Λοιπόν δεν βλέπω για ποιο λόγο θα μας τα αυτά ναι. Απλά λέω το εξής ότι τώρα με επανάγορα να συζητήσουμε για την επαναγωγή, για τα στοιχεία. Δυστυχώ δεν μα επιτρέπει ο, ο χρόνο στην τηλεοπτική να τα εξηγήσουμε αναλυτικά, ομαλά και φυσιολογικά να μην λέγονται τι βλακίε που ακούστηκαν. Καλά, λοιπόν, τώρα είμαι σχόλιο του Σαβιακόπτο Δημήτρη. Καλό είναι βέβαια και το αναφέρει, να ξαναφερθώ, αλλά όταν είμαστε σε ένα πάνελ και μιλάνε τέσσερι άνθρωποι, ε, μην μένουμε στο απλά καθηγητή οικονομικό. Και ακούει ο καημένο ανίδερο δε... α... από κάτω και σου λέει είναι ah, καθηγητή εγώ... Μόρφωση. Ε, Μισό λεπτό. Ναι. Αυτός ας... ο καθηγητής οικονομικών είναι και ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει υπηρετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Βέβος, ναι. Αυτό είναι ε, σύμβουλος επιχειρήσεων. Το τελευταίο τραπεζό... που τον απασχολεί είναι ο μισθός του, του καθηγητή. Ναι, Αλλά τέλος ας... που δεν είναι και το θέμα. Έτσι να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Όταν... Νομίζω με ότι ήταν φανερός α πούμε ότι όταν πλέον είπε ότι να θετήσουμε την... και πραγματικά εγώ και με βρίσκτηκα αν το συνέχιζε, αν δεν επενέβαινε ο άνεργος, νομίζω ότι θα επεισόδιο στον πλατό. Γιατί πλέον εκρευρίστηκα όταν σου λέει ο άλλος, ας πούμε, για να θετήσει λέει, την, την υπογραφή είναι. του, το ελληνικό δημόσιο. Ναι μωρέ. Αν είναι να θετήσει απέναντι στον πολίτη ή στο δανειστή, θα θετήσει απέναντι στον δανειστή. Από πού και πού θα πρέπει να θετήσει απέναντι στον πολίτη. Mm -hmm. Αυτό το παραλογισμό ρε παιδί μου το καταλαβαίνω δηλαδή. Εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Βεβαίως, σαφώς. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να οδηγήσεις ας πούμε 3.500 συμπολίτες σου στην αυτοκτονία επειδή αθέτησες την υπογραφή σου προς αυτού. Γιατί να οδηγήσεις στην απελπισία του συνταξιούχους στους μισθωτούς ή τον ελευθερό επαγγελματία που δεν τον πληρώνει. 9 δισεκατομμύρια είναι οι ληξιμπόδες μεσοφιλές μέσα στο 2012 του δημοσίου προς Εκεί δεν πληρώνεις, τους άλλους σου Δεν καταλαβαίνω όλα δηλαδή, δε τι λογική είναι αυτή. Και ξέρεις, σε πιάνουν μετά και σου λένε, μήρε μου, δίκιο έχεις, αλλά αν θετήσουμε προς τους δανειστές, θα πέσουν επάνω μας και θα μας φάνε. Mm -hmm. Μα αν φίλε μου ξεκινάς από την λογική ότι θα σε πάσουν να σε βαβάνε, σηκω, φύγε. σηκω φύγε. Η εντυμότητα αυτό λέει. Εγώ δεν μπορώ να το χειριστώ αυτό, γιατί φοβάμαι ότι θα μας αλλάξουν τα φώτα. Οπότε με αυτό το φόβο Εάν υπάρχουν καλές προθέσεις που δεν υπάρχουν Αλλά λέω Δεν μπορώ να το χειριστώ Αντίου σα φεύγω Ας έρθει κάποιος άλλος που δεν φοβάται. Που μπορεί να χειριστεί mm -hmm. το ζήτημα Λοιπόν ε, το Πάμε ξανά στην επαναγορά Η επαναγορά τι ε, γίνεται Μια τώρα. και σήμερα 7 η ώρα κλείνει Το μπλοκάκι Ναι κατά 90% θα δοθεί παράταση Υπάρχει χρόνο Θα δοθεί παράταση, θα δοθεί παράταση. Ναι. Λοιπόν ποιο είναι το θέμα Πρώτον Τρέχουν από το πρωί να πείσουν τι τράπεζε ναι. ναι. να βάλουν τα δικά του ομόλογα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, δύο πράγματα. Πρώτον, τα hedge fund δεν ανταποκρίθηκαν. Τελικά, του φάνηκε μικρή τιμή. Που σημαίνει ότι θα περιμένουν να τα όλα. Άρα, για να τρέχουν σαν τρελή να αναγκάσουν ή να πείσουν τι τράπεζε να τα βάλουν μέσα, σημαίνει ότι του έχουν δώσει χοντρά ανταλλάγματα. Άρα, τα βρακιά σα και τα σπίτια σα, σαν τα μάτια σα, το τι τους έχουν εδώ και τι θα δουν τα ματάκια μα ναι. με τα ανταλλάγματα και το τρίτο φυσικά είναι ότι επειδή δεν φτάνουν τα 30 δισεκατομμύρια ε, οι προσδοκόμενοι επαναγορά χρεούς δεν φτάνουν τα 30 δισεκατομμύρια μόνο με τα ομόλογα του ελληνικού το, το, που έχουν οι τράπεζες που έχουν οι τράπεζες από τη στιγμή που δεν τα έχουν μάλλον τα Hedge Fund από, ναι, ναι, ναι. ναι. από ό,τι φαίνεται δεν από έχουν γιατί αν συμμετείχαν έχουν περίπου 63 δισεκατομμύρια στα χέρια τους αν συμμετείχαν θα καλυφθεί η ιστορία θα τριγειώναμε εδώ θα μπαιράνε και μερικές, τραπε... μερικές τραπεζίτες. Παρεμπιπτόντος, γιατί δεν γουστάρουν να μπουν μέσα οι τράπεζες όταν οι τράπεζες έχουν δυνατότητα κέρδο. Yeah, Για πες μας. Γιατί, γιατί αφού μου εγκιά το κύριο Σόιμπλε mm -hmm. ότι θα το, θα το πάρω όλο, full value, γιατί να μπω. Α, γιατί να μπω τώρα. Ας πούμε. Γιατί να μπω ouais. τώρα. Άσε να το τράξουμε, να το τράξουμε λιγάκι. Και καλύτες την πέστα πετύχουν. Γι' αυτό και μέσα στα ανταλλάγματα οι τραπεζίτε από ότι τουλάχιστον βγήκε και νομίζω επίσημα Ναι, ναι, τους παρέχουν πλήρη ασυλία να. για την τραπεζική διαχείριση Ναι Αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα δηλαδή το να τους δώσουν πλήρη ασυλία φαντάζομαι τι έχουν κάνει για να τους δίνουν πλήρη ασυλία Βεβαίως ποιος νοιάζεται από τη στιγμή που θα πάμε στις συντακτικές των συνέλευση όλα αυτά επανακαθορίζονται Ναι Να πάνε πνιγούν λοιπόν ότι και να τους δώσουν δεν ισχύει ε, το δεύτερο Το, τρίτο το θέμα ζήτημα... είναι τι σημαίνει αυτά που τους δίνουν, μέχρι να πάμε, θέλω να πω ότι κατάλαβα. Καταρχήν θα, mm. θα, θα κάνουν τα πάντα να νομιμοποιήσουν τις τυλοποίησεις των δανείων, ώστε να μπορούν να εσπράξουν τα λεφτά και να τα βγάλουν έξω. Mm. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι τυλοποίησεις των δανείων, ειδικά για το εχώριο τραπεζικό σύστημα, δεν είναι μόνο μια μορφή κερδοσκοπίας σε βάρος του οφηλέτη. Mm. Γιατί τη στυλωπή, το τυλοποίητο δάνειο, με αποτέλεσμα να μην ξέρει από πού θα ντουρθεί, αλλά είναι μορφή εξαγωγής χρημάτων στο εξωτερικό από τα που συσσωρεύουν ή που κερδίζουν από, τις, από την ενημερότητα των δανείων, δηλαδή από τις καταβολές που τους δίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ότι εφόσον δεν φτάνουν τα τραπεζικά ομόλογα, τότε... Αναγκαστικά θα βάλουν χέρι Στα 13,4 δισεκατομμύρια Και τα άλλα 4 ασφαλιστικών ταμείων Είναι δύο, δύο λογαριασμοί το, Στο αποθετήριο του τραπέζις Ελλάδος Τα περίπου 4 δισεκατομμύρια Που είναι τα ασφαλιστικά ταμεία Και, αποθετήρια, και τα, το, τα αποθετήρια των ιδιωτών Και ε, Τα 12,3 δισεκατομμύρια Που είναι για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Και έτσι θα μας πούνε κιόλα ότι υπάρχει Και υπερπροσφορά εδώ θα μας τα γελάμε. <συγλώνα> λοιπόν, βεβαίως δεν είναι για γέρια, είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Τα χρήματα θα τα καταβάλει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, περίπου 10 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τα πρέπει να τα δώσουμε την άνοιξη του χρόνου, το 2013 όλα. Γιατί σήμερα ακούστηκε ότι μας τα χαρίζουν Α, ναι, τα χαρίζουν. Ότι αν θέλουμε, δεν μας τα χαρίζουν, ότι αν θέλουμε θα τα δώσουμε. Όχι, ξεκαθαρίστηκε νομίζω. Αλλά επειδή εμείς θέλουμε πάντα. Εμείς θέλουμε πάντα να τα δίνουμε. Ότι αν δεν θέλουμε εμείς, θα εξαργυρώσουν εγγυήσει Στις τάξεις των 30 δις. Γιατί τους δίνουμε και εκεί Α, Ξέρεις, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λαβάλεις, <laughs> ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα πρέπει να τους δώσουμε είναι 10 δις. Ναι. 10 δις πρόσθετα στις ζητανειακές ανάγκες του κράτους που ήταν 56 δις, 57 δις μετά το, την υποτίδη, επιμήκυνηση και κολογκύρια με τη ριγάνη. Λοιπόν, κι άλλα 10 πάμε στα 67. Mm -hmm. 66 ήταν, 65 ήτανε πριν πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Όπου θα τα βρει το ελληνικό δημόσιο 9,3 δισεκατομμύρια θα τα βρει από τις δόσεις που θα του δώσουν ε, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στήριξη, Αλλά 2,3 δισεκατομμύρια είναι το ΔΑΝΤΑΦ αν συνεχίσει τη συμμετοχή του και τα υπόλοιπα που θα κόψουμε εμείς λαιμό μας με έντοκα γραμμάτια να, να, να, να, να τα αντλήσουν. Αυτό είναι έτσι. Δηλαδή τώρα ένα απλό πολίτης που ακούει και όλα αυτά που του συμβαίνουν, ακούει όλα αυτά, είναι πονοκέφαλος Πόσα είναι... από αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά, ούτε ε, ευρώ. Καλά. Ποια αγορά. Ούτε ευρώ. Ναι. Και ταυτόχρονα με τη διάλυση του δημόσιου τομέα για να Έτσι μάθαμε, ε, λέει, προσβάτος μόλι προχθέ, ότι τα τέσσερα εργοστάσια βιολογικού εθαρισμού ναι. ιδιωτικοποιούνται. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει η που που κ. λέει θα κάνουμε το τα, παξιμάδι, ναι, αυτό θα συμβεί. αυτό αυτό θα συμβεί. Στα χέρια. Πού, Πού Τον, να το ξέραν τότε, παντά, τα... ναι, ποβερή αυτή. Κάτι ξέραν. Κατι μια ξέραν, γιατί η Ελλάδα έχει περάσει από αυτή τη φάση της ιδιωτικοποίησης των υποδομών. Ναι. Έτσι. Η διαδικασία ε, εθνικοποίηση υποδομών ξεκίνησε περίπου στι 60 και 70. Δεν ήταν δεν έχει να κάνει με το ζήτημα το πριν ήταν ιδιωτικέ. Mm -hmm. Το νερό, ηλεκτρισμό, τα πάντα. Mm -hmm. Ήταν, ήταν ιδιωτικέ. Γι' αυτό λέγανε κανένα με το τρία υπάρχει σημάδι mm -hmm. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ξανα ξαναγυρίζουν πίσω στην κατάσταση του Βεσοπολέμου όπου τα πάντα είναι πλέον α, ιδιωτικοποιημένα, ήταν τα πάντα ιδιωτικοποιημένα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ε, ωραίο τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει. Θα κάνουμε Να θα πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε γιατί κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ δουλέψαν από το εξωτερικό και μα στέλνουν μηνύματα. Κώσταζα από την Ολλανδία, Γιώργος τη από Φιλανδία. Θα τα πούμε, παιδιά, στην επιστροφή. Βάζουν ζητήματα, θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκης Γεωργία Μπάστα, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Άντσι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης θα είναι εκτός Αθηνών, βέρια και Αλεξάνδρια, όχι Αιγυπτού Γιατί κάτσε, γιατί εγώ κοιτούσα το πρόγραμμά και μια στιγμή θα Αγγλία Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι γενικώς, οπότε να τα βλέπουμε αυτά Άρα θα είσαι πάνω εκεί, είναι πολύ ωραία η Βέρεια και αυτή την περίοδο Ε, καλά, ναι, εντάξει, έχω πάει Λοιπόν, θα δω εγώ μετά γιατί ο Δημήτρης αποκλείεται να θυμάται Σάββατο και εκεί έχει ομιλίες Μέχρι το ναι. τέλο τη εκπομπή θα σα πω τι ώρε και πού ακριβώ είναι αυτέ οι ομιλίε. Ε, εντάξει, θα είναι ωραίο Σαββατοκύριακο, θα είναι ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Χιονισμένο. Είναι χιονισμένο στη Βέρεια. Μάλλον, γιατί έχουν πέσει τα πρώτα χρόνια. Ε, από ό,τι μου είπανε στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω αν γίνεται στην, στη Βέρεια, πάντω στη Βόρεια Ελλάδα είναι χιονισμένα τα βουνά μέχρι κάτω. Μάλιστα. Έχουν πέσει και τα χιόνια. Πάρα πολύ ωραία. Και στην Λονδία εδώ που μα στείλανε τα οι φίλοι μα και στη Φιλανδία είναι χιονισμένα να ξέρει. Στη Φιλανδία. <laughs> ναι. Αυτό <laughs> μα Αυτό μα έλεγε. Πότε δεν είναι εκεί. Να σου να φύγουν όλοι. Όλοι τα από τη λαμπονεία. Λοιπόν, εδώ μα ρωτάνε για διάφορα. Θα κάνουμε σήμερα έτσι, μια μικρή αναφορά στα Ανασκόπηση διάφορα. Στον κόσμο. Ναι, διότι την Αίγυπτο, επειδή Γενικότερα στη Μέση Ανατολή, <laughs> την να που λέμε, ναι. έτσι. Η έγινος βέβαια είναι το, το χαρακτηριστικό ότι ο λαός τώρα κατάλαβε τι, τι πρωθυπουργό ψήφισε. Τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι ποτέ έγινε. Όχι, αυτό, όχι, όχι, τώρα, τώρα, τώρα ο, ψήφος, ο ψήφος που έγινε τώρα, μιλάμε πρέπει να 20 μήνες. πριν να μήνες, ναι, δεν είπε ναι. σωστά. Ε, και λιγότερο. Λοιπόν, τώρα κατάλαβε ποιον ήρθε. Τώρα γιατί, ξέρετε, κάλεσε το 90η οι γυπτοί mm. έχουν φάει χοντρό ματσούκι από το Δελτανιτάφ Οπότε σου λέει τώρα τι γίνεται Ξανά, ξανά μανά πίσω mm. Εγώ ανέτρεψα το Μομπάρακ Έχει σαν αίμα ε, Διάγαψα τα χρέη του Τώρα ξανά μανά με mm. Δελτανιτάφ Δεν κατάλαβα mm. και γίνεται χαμός Εγώ εδώ διαβάζω ε, Για προχθές την Δετάκτ Το βράδυ λέει Μεταδίδει ένας επεσταλμένος του Σπίγκελ Ματίας και Μπάουερ Ο δημοσιογράφος το Ματίας και Μπάπ. Λοιπόν, τώρα mm. Δύο που έλευε χώρα στην Αίγυπτο την ευτάρτη το βράδυ ήταν το χειρότερο από την εποχή που ο Λαό προσπαθούσε να εκδιώξει τον πρώην πρόεδρο Χόσμι Μουμπάρακ την άνοιξη του 11 Αυτή η νύχτα απέδειξε πόσο δύσκολο θα είναι να βρεθεί μια ειρηνική λύση στην πολιτική κρίση που ενέσκεψε στη χώρα της τελευταίας Ευρωπαίδας Η λοιπόν, οι εξα... έτσι... ανταποκρίσεις είναι τι να σου πω λέει, να το μπαίνεις στον κεμπάπ και να το βάρεις κάτω <laughs> <laughs> Ναι. Κατάρχην δεν σου εξηγεί τίποτα. Τι πάει να πει σκηνικό βίας. Όταν, α, όταν α, εισβάλλουν συμμορίες στις εργατογειτονιές, α, θα υπάρχει βία. Τι α, να κάνουν. Ναι. Τι ε, να κάνουν. Πώς από το σπιτιού σου. Σας παρακαλώ κύριοι, πηγαίνετε στον επόμενο. Κοίταξε, επειδή υπάρχει ένας γενικότερος φόβος, διότι αυτό το, η έξαρση βίας όπως τη λένε κάποιοι, εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι έξαρση βίας ακριβώς. Η έξαρση είναι ανακτισμένα. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση. <συσφίλω> Πολύ μεγάλη διαδήλωση προς το προοδικό μεγάρο. <συσφίλω> η οποία αντιμετωπίστηκε με τον γνωστό τρόπο. Με προβοκάτορες, παρακράτος, ιστορίες και όλα αυτά και χρήση στρατού. <συσφίλω> Αυτό πυροδότησε γενικευμένες... Γιατί κοιτάξτε να κάτι, ένας λαός ο οποίος έχει ρίξει την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν μασάει εύκολα. Ναι, πρώτα, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει καλά, δει μά. τη δύναμή του. Mm. Την... Είναι στο πρόσφατο παρελθόν που την έχει δει. Ακριβώ. Την, έχει... την έχει μετρήσει. Την έχει μετρήσει τη του, και μάλιστα γίνοντα και αίμα κιόλα. Λοιπόν, πώς δεν πώς είχε κανένα πώς. πρόβλημα να ρίξει για την επόμενη κυβέρνηση. Mm. Λοιπόν, απέναντι σε αυτόν λοιπόν ισχυροποιείται η... ένα παρακράτο με συνεργασία Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και Μοσάντ γιατί θέλουν πάση θυσία να εγκατασταθούν αυτό το κράτο υπό τον οι Αμερικανοί και έτσι δημιουργούν. Τώρα, ποιους ενισχύουν τις μουσουλμανικές σεκταριστικές οργανώσεις; αυτο ενισχύουν και με αυτό, αυτό προσπαθούν να διασπάσουν τον υπηρεκό λαό τους ενισχύουν εννοείς οικονομικά οικονομικά, πολιτικά ακόμη και, και με όπλα σε όλες τις, ε, θέλουν σε... να οδηγήσουν την Αίγυπτο σε εμφύλιο mm -hmm. μόνο και μόνο για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτήν ναι εντάξει αλλά ξέρετε οι μουσουλμανικές αυτές ε, οργανώσεις θέλω να πω ότι δεν φοβούνται αυτό το εκτός ελέγχου που λέμε Υπάρχουν μουσουλμανικές οργανώσεις οι οποίες είναι πολύ αρκετά σοβαρές ώστε να καταλαβαίνουν ότι γίνεται το μακρύ χέρι των Αμερικανών ναι. Ωστόσο η ηγεσία ας πούμε για παραδείγμα ένα μέρος της ηγεσίας των αδερφών μουσουλμανων εξαγοραστεί πλήρως από τους ΙΕΓΙ Άλλωστε από εκεί προέρχεται και το Φιντάνι που έχει βγει ο Ο οποίο οποίος είναι άστανα παράμαζης το διογραφικό του, ας πούμε, δηλαδή είναι τραγικό. Λοιπόν, και ο τόπος που ελέγχεται από τις οργανώσεις, οργανώσεις βιτρίνα της CIA. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο γηπτιακός λαός δεν θα κάτσει ήσυχο Αυτό δηλώνει αυτή η στάση του. Να. Δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί, γιατί ο γηπτιακός στρατός ε, είναι μια διφορούμενη έννοια. Δηλαδή... Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι από τον Αιγυπτιακό στρατό γεννήθηκε ο Νάσαρ που ήταν ό,τι πιο α, προοδευτικό γέννησε mm -hmm. η Αιγυπτιακή ιστορία. Mm -hmm. Με όλα τα μιονετήματα και τα προβλήματα που είχε έτσι. Mm -hmm. Αλλά ο Αιγυπτιακό στρατός είναι από εκείνους στρατούς που γέννησαν κινήματα, ισχυρά κινήματα, φιλολαϊκά mm -hmm. όπου άφησαν α, εποχή. Ο Νασερισμός ή η η νασερικη Αντίληψη για τα πολιτικά πράγματα ήταν σχολή ολόκληρη για, για πολλέ δεκαετίε και σε πολλού στρατού και στη Μεσαινατολή αλλά και αλλού υπάρχουν πολύ έντονε νασερικέ επιρροές, mm -hmm. επιρροές. Λοιπόν, ακόμη και στο σημερινό Αιγυπτιακό στρατό δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρο το τι θα κάνει ο Αιγυπτιακό στρατό ούτε ελέγχεται απόλυτα η ηγεσία του φυσικά ελέγχεται από του Αμερικανού δεν ελέγχεται όμω απόλυτα. Μην ξεχνάμε mm -hmm το πως α, ένας από τους μεγαλύτερους δολοφόνους του αιγυπτιακού λαού ο, ο Σαντάτ του οποίου του, του είχαν δώσει και ένα νόμπελ ειρήνης δεν μπορεί να βρεις δολοφόνο μαζικό δολοφόνο έτσι mm. και να μην δώσει νόμπελ ειρήνης είναι κάτι δηλαδή κάτι, τε, κάτι, κάτι, κάτι δεν πάει καλά κα, ναι. έχει, έχει πρόβλημα η, η ακαδημία της α, εκτός Συρία. από φέτος που δώσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση α, ναι, ναι ναι άλλο πάλι αυτό το, ήταν ναι. καταπληκτικό <laughs> λοιπόν, αυτός λοιπόν πως σκοτώθηκε Ποιο τον σκότωσε. Έγινε το εξή. Επειδή απειλειόταν πάρα πολύ από τον Αιγυπτιακό λαό με διαδηλώσει, κινητοποιήσει και όλα αυτά τα πράγματα, τελικά σκοτώθηκε ή ε, μάλιστα έφτασαν στο σημείο. Ε, καλή ώρα μας τιμή. Τυμεί... Ξέρετε, ορισμένα πράγματα μοιάζουν και σε μας, Επειδή φοβόταν λοιπόν να γίνονται παρελάσει ναι. σε ανοιχτό χώρο και με το λαό παρουσία του λαού και όλα αυτά τα πράγματα, τελικά τι κάνανε. Και τι κάνανε σε κλειστά Αφού πρώτα φτιάξαν τα κυκλίδωματα, καγέρασαν του δικού μα, ναι, ναι, ναι. να αποθούσαν το λαό κλπ. Και, τα λοιπά, και πάλι του φοβόντουσαν. Οπότε τι κάνανε. Κάνανε σε κλειστό κήπεδο την παρέλαση, γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλη, λοιπόν, με τι κερκίδε γεμάτε από εντεταλμένου του καθεστώτος Για να είναι απολύτω Τελικά δολοφονήθηκε. Πώ δολοφονήθηκε. Κάτι πολύ απλό. Ένα ε, στρατιωτικό όχημα που συμμετείχε στην παρέλαση, ξαφνικά γύρισε. Το πλικό του σύστημα, ένα τετράδι μου που και το θέλει σε αυτόν και την οικογένειά του. Ό,τι καθόταν γύρω του. Στην παρέλαση. Τόσο απλά. Αντί να χαιρετήσει ο χρηματικός ας πούμε, πάτησε εκείνο το... Πάτησε το κουμπάκι. Όχι το κουμπάκι, πάτησε ένα... Γιατί το συγκεκριμένο πλικό σύστημα λειτουργεί με πετάλ. Λοιπόν και γύρισε, παιδί μου και νόμιζε ο άλλος ο ηλίθιος ότι ο έχει χαιρετήσει. Και τον βγάζωσε. Και έτσι σκοτώθηκε. Λοιπόν, αυτό ο εγκληματία του Αιγυπτιακού λαού. Λοιπόν, ε, γι' αυτό λέω, δεν είναι σίγουρα τα πράγματα, ούτε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα από ναι. εδώ και μπρο. Όποιο θεωρεί ότι είναι τελειωμένη η ιστορία η Αιγυπτος ε, α περιμένει λίγα εκεί. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένο για να ναι. το πούμε. Αντιλαμβανόμαστε κάποιε δηλώσει που γίνονται. Λογικό είναι από το Αιγύπτιο πρόεδρο κτλ. να λέγεται ότι στι 15 Δεκεμβρίου είναι η ψήφιση του επίμαχου. Έτσι, σχεδίου οπότε ε, εκεί θεωρεί ότι θα την βγάλει καθαρή μέχρι τότε αφού και αφού θα και τη βγάλει θα την περά... ναι, και θα περάσει αυτό που θέλει μετά δεν τρέχει κάτι Να σου πω με την Ιορδανία, Στην Ιορδανία που βέβαια, είχαμε ως... το Σεπτέμβρη τα μεγάλα, τις μεγάλες έτσι, διαδηλώσεις και τα λοιπά, Εδώ είπαν αλλά... πολύ πιο μπλεγμένα τα πράγματα μιλάμε για ένα αδίστακτο καθεστώ mm. του Γιορδάνου βασιλιά mm. ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το λαό του, ούτε θρησκευτικά ούτε φυσικά ούτε κοινωνικά, ούτε εθνικά Ιορδανία mm. είναι ένα δώρο των Βρετανών mm -hmm. α, στους, α, στην α, χασεβίτικη μοναρχία που την εποχή εκείνη εξέφραζε τον αραβικό εθνικισμό και με αυτόν τον τρόπο εξαγοράστηκε ώστε να μην ανεταχθεί στη Βρετανική Απικιοκρατία και του διοργοδόρησαν την Ιορδανία. Από τότε ο Ιορδανό βασιλιά φροντίζει να έχει ένα απίστευτο δικτατορικό καθεστώ με τη συνεργασία και τη στήριξη των Αμερικανών που ήταν προγεφύρωμα για τη δράση του. Ναι. Είναι γνωστό το τι έχει κάνει ενάντια και στην μεγάλη ελληνική παρικία που υπήρχε στην Ιορδανία που την ξε... ε, σχεδόν την εξολόθρεψε μόνο και μόνο για να αρπάξει τι δουλειέ τη, όπω επίση και ενάντια στου Παλαιστίνιου πρόσφυγε, οι οποίοι υπήρχαν στο εδαφό του και του εξόντωσε με διαταγή των Αμερικανών mm -hmm. και των Ισραηλινών. Τώρα τι γίνεται εδώ, κινδυνεύει η μοναρχία. Mm -hmm. Κινδυνεύει η μοναρχία και οι Αμερικανοί έχουν στείλει ήδη μια ολόκληρη μοναρχία, που βεβαίω είναι προσαντολισμένοι περισσότερο όπω στη Συρία, αλλά τι να κάνει που είναι εκτεθειμένοι τα νόρα τη. Ε, αερομεταφερόμενη ημεραρχία είναι από αυτέ που εισέβαλαν πρώτε στο Ιράκ mm -hmm. ε, και τώρα έχει κατασταθεί και κάνει ασκήσει στην Ιορδανία ο στόχο, αρχικό στόχο ήταν η Συρία τώρα τι θα κάνει ακριβώ mm -hmm. σε μια κατάσταση που πραγματικά γίνεται είναι έκρηθμη οι κτήσει τη αυτοκρατορία εξηγείρονται η μία μετά την άλλη ε, έτσι ναι, ναι, ναι. ρωμαϊκή αυτοκρατορία ναι. <laughs> είναι αυτό το ο διαβολεμένο το διαβολεμένο που λέγαμε προηγουμένω όσο, όσο στρεβλό και να είναι το μυαλό του κόσμου με την έννοια ότι όσο καθυστερημένο και να είναι, ή όσο μέσα από όσα μειωπικά ε, γυαλιά ναι. κοιτάτε την πραγματικότητα ναι. το αίσθημα ότι αυτός ο τόπος μου ανήκει και άρα δεν σου ανήκει και τα να με πατάς το λαιμό πάντα δημιουργεί συνθήκες εξέγερσης αυτό που το ξέρουν οι κοιογράτες mm -hmm. δεν μπορεί να το αποφύγουν σήμερα Σωστά. και αυτό το είναι αυτό που λέμε Αραβική Άνοιξη στη βάση του. Βεβαίως, χωρίς ηγεσία, χωρίς, χωρίς ξεκαθαρισμένους πολιτικούς στόχους θα πας μια από τα ίδια, απλά θα αλλάξει το αφεντικό, όπως έγινε στην Αίγυπτο. Αλλά και πάλι είναι μια διαδικασία την οποία δεν είναι εύκολο να την ελέγξουν οι μεγάλες δυνάμεις. Σ' αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Γι' αυτό και έχουν κατέβει οι τόνοι και σε σχέση με την επέγγευα στη Συρία, και την ευρύτερη περιοχή που πραγματικά έχει αρχίσει και... Ε, ...είναι σε έναν αναβρασμό και είναι περίεργε οι εξελίξει έτσι και τι μπορεί να σηματοδοτήσουν από Μην εκεί. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώ λόγω αυτή τη γενικότητα κατάστασης κατάσταση εξαναγκάστηκε το Ισραήλ και υποχώρησε στη σχέση με τη Γάζα. Λε. Και όλοι αυτοί που λένε γιατί δεν μου οι Ισραηλοί, το αποδέχεται, μιλάμε για τον Ισραηλινό λαό, να ξέρετε ότι ο Ισραηλινό λαό αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, για χρόνια. <Λε> Ε, ζει υπό στρατιωτικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης στρατιωτικού νόμου ε, και οι διαδηλώσει του ενάντια στην κυβέρνησή του και στο καθεστώς ε, κατοχής είναι εντυπωσιακό είναι εντυπωσιακές πάντα έχει πολύ ισχυρή ε, λαϊκή παρέμβαση ο, μάλλον παρέμβαση ο λαϊκός παράγοντα στο Ισραήλ μόνο που έχει απέναντι σε ένα ναζιστικό κράτος ναι. σιωνιστικό δηλαδή κράτος ε, που βεβαίω δεν έχει κανένα πρόβλημα να διαμελήσει μωρά το δικό του λαό με τον ίδιο τρόπο που διαμελίζει μωρά Αράβων. Δεν έχει κανένα με κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα του σιωνιστικού ναζισμού. Σε επιβεβαιώνω, δεν το έχω ζήσει, δεν έχω πάει στο Ισραήλ, αλλά επειδή λόγω του επαγγέλματο έχει πάει πάρα πολλές φορές ο άντρα μου, μου έχει περιγράψει πολύ γλαφυρά την ατμόσφαιρα με το που πατάς το πόδι σου στο αεροδρόμιο, αυτό που τώρα το κρατούμενο κράτο κανονικά έτσι, είναι, είναι σε πολύ... Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κράτος είναι... είναι... Και πολύ σκληρές σκηνές, μου έχει πάρα πολύ σκληρές σκηνές. Δεν, δεν υπολογίζουν, είναι... Υπάρχει μια αρατσιστική, απόλυτα αρατσιστική κοινωνία μέσω σύλλησης εβραίους mm -hmm. Ε, μερικές φορές α πούμε όποιος δεν ξέρει νομίζω ότι επειδή ο άλλος είναι Εβραίος στο Ισραήλ α πούμε είναι ισότιμος πολίτης δεν υπάρχουν ισότιμοι πολίτες εκεί αν είσαι για παράδειγμα σεφραδίμων Εβραίος αν έχεις σεφραδίμικη καταγωγή うέ. είσαι το κλασάτος μέχρι αηδίας πολίτης δεν σε θεωρούν ισότιμο εβραίο πολίτη και μάλιστα υπάρχουν και ορισμένες αν είσαι όμως και από εκείνη την περίεργη φυλή που ανακάλυψαν των εγχρώμων Εβραίων στην <Northern aquilo> <thoughtful noise> Αιθιοπία <that> τότε να δει πώ συμπεριφέρονται. Δηλαδή όχι γύφτο, ε, πολύ χειρότερα. Οπότε υπάρχει το θέμα των φυλών. Βεβαίω. Βεβαίω το κρατάνε και το δημιουργούν. Και να ξέρετε κάτι άλλο. Τα μιλάμε για Ισραήλ. Mm -hmm. Μιλάμε για ένα κράτο το οποίο στηρίζει τα δικαιώματα του, τα όποια ιστορικά του δικαιώματα, σε βιβλικού μύθου. Mm. Μιλάμε για ένα θεοκρατικό απόλυτα ναζιστικού τύπου και ρατσιστική έμπνευση κράτο, το οποίο θεωρεί ότι έχει ιστορικό δικαίωμα στην περιοχή, ναι. επειδή υπήρχε το βασίλειο του Δαβίδ δεν ναι. ξεράσω, ναι. το οποίο βεβαίως η αρχαιολογική σκαμπανία είχε αποδείξει ότι είναι μύθος δεν υπήρξε ποτέ αυτό το... είναι βιβλικός μύθος εννοείται εννοείται εννοείται σαν τίποτα. ιστορικό πρόσωπο όχι μόνο με τις ε... καμία. Το, το μύθος σε άλλα ζητήματα στα επιτεύγματα καμία ναι. το βασίλειο ναι. του Δαβίδ δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία ναι. Είμαι σημαίνει, γιατί δεν δασκόμαστε αυτά, βρίσκεται, Δημητρία, όνορα. Ε, πότε δασκόμαστε. Στο σχολείο. Ναι, λέω, πότε... πότε Καλά, συγγνώμη, εδώ πέρα ε, έβλεπα χθες αστισκευτικά της ε, τι μικρής μου κόρης και κάτι, κάτι ε, πώς το λένε, αγί... ούτε που τη θυμάμαι, μια Αγία, λέει, η οποία πήγε, λέει, στον Γκάλες, ο, ο πώς το λένε, ένας κάποιος, ξέρω εγώ, τέλος ναι. πάντων και της δήλωσε, τι είσαι εσύ, α πούμε, 10 χρόνια κοριτσάκη τώρα. Ναι. Σε δεκάχρονα κοριτσάκια και αγοράκια Με, Τι διδάσκουνε θες να μην ότι ναι. μία Αγία η οποία έγινε Αγία διότι ναι. πήγε σε κάποιον πρόχοντα ξέρω ναι. εγώ το τάδε προ Χριστού και είπε ότι εγώ είμαι χρυσιανή και τη σκότωσε Αχα. Και αυτή έγινε Αγία αυτή έγινε Δεν αγία. ξέρω ποια είναι αυτή η Αγία ναι, αλλά, Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η Αγία Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή μιλάμε <μμ>. Ευτυχώς, ευτυχώς σε αυτή την ηλικία <μ>. αυτά τα παιδιά <μ. <μ. Έχουν υγιεί ανταναγκλαστικά και έτσι διαγράφουν παντελώς αυτά, αυτά που, αυτά που ε, τους λένε. Ότι... Τα διαγράφουν παντελώς. Mm. Δηλαδή μια υγιής αντίδραση τα σβήνεις παντελώς. Δηλαδή δεν έχουν ούτε καν την εξυπνάδα. Mm. Κάνεις που κάνεις προπαγάνδα. Κάνε την έξυπτη. Δηλαδή διέγυρε το... την περιέργεια του παιδιού. Ναι, σωστά. Τώρα αυτά μίλησε, είναι, του, ναι. μίλησε του περισσότερο για τα ναι. πνευματικά στοιχεία Α, από τώρα, του που... χριστιανισμού. Ναι, ναι, έτσι, όχι, τώρα όχι ιστορίες Όχι ιστορίε που είναι για, για αγρίους, ναι, δηλαδή ναι, Για ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, πάσαι στην Αφρική ως Ιαραπόστολος, συναντάσαι ένα λιοντάρι. Ξέρω εγώ ναι. μία έννοια και τα λοιπά, τα αυτά. Ναι. Το <χλίε> αλλά τώρα σε παιδιά δέκα χρόνια τώρα δεν δείχνει λεπτά. Για ουσίες και, χρόνια, και να... αγίες που κάνανε τα διάφορα χαρά. Ε, τώρα πέσαι, τα πραγματικά στοιχεία. Ε, ε, γιατί είναι αγάπης πια από το αρχία. Γιατί <σχεδιά> ε, την γωνία Ιεραρχία, τώρα αποστολική, αγωνία, αρχή, αποστολική αγωνία, τρέχα mm. Και αυτό και καλή Και τυχώς, τα παιδιά από ότι έχω δει, έχουν αυτό ήταν, Και έτσι, μετά, η <σχεδιά> πολύ καλή νομίζω ήταν μια πολύ καλή ναι γιατί δεν έχει ηλίκη. να κάνει, γιατί δεν, έχει να κάνει δεν έχει να κάνει με το αν είσαι ε, χριστιανός οδόρης δεν ιόχη απλά δεν ανέχεσαι ε, να... δηλαδή το έχω ακούσει ας πούμε, και από οικογένειες που έχουν, που είναι θρησκευόμενες έτσι mm. και μου λένε δεν ανέχουμε να, να, να γελιοποιούν έτσι τη σκέα μου είναι Νομίζω ότι τα θρησκευτικά, που δεν μου αρέσει και ο σκεφτικό, το μάθημα τη θρησκεία των θρησκείων γενικότερα θα έπρεπε να έχει από ιστορική απόψεω. Ιστορία. ιστορία. Είναι είναι ιστορία. Είναι μια, ιστορία. Αυτό, ναι, αυτό ιστορία είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι μια άλλη ιστορία. Μόνο αυτό που είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι και έχει πολύ Λες. μεγάλη σημασία με την κοινωνιολογία, μπορεί, την ψυχολογία, να, την ιστορία. Δεν μπορεί να μην διδάσκει ιστορία. Αν δεν διδάσκει ιστορία. Δεν μπορείς να συγκροτήσει ολοκληρωμένη προσωπικότητα Ούτε γνώση oh, okay, okay, είναι Δεν μπορεί να έχεις γνώση Λοιπόν γι' αυτό κάνουμε τώρα εδώ το μικρό ταξίδι ε, Α πριν πούμε το ταξίδι Να υπενθυμίσω ότι έω τι 2 μπορείτε, γι' αυτό το κάνω αυτή τη διακοπή, να στέλνετε στο 54-344 τη συμμετοχή σα για την κλήρωση στο βιβλίο, το συμβόλιο τη υποταγή 5 η τυχερή, ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη βιβλίο, το όνομά σα και υποστολή στο 54-344. Λοιπόν, βλέπω εδώ η Bundesbank στο μηνιαίο report η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, περιέκοψε τι εκτιμήσει τη για την ανάπτυξη. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Προειδοποιώντας ότι η χώρα μπορεί να περιέλθει σε ύφεση Τους επόμενους μήνες Ειλικρινά δεν το πιστεύω Τι δεν πιστεύω Εδώ κοντζάμ καθηγητής μας διαβεβαιώνει Ότι θα απογειωθεί η ελληνική οικονομία Όσο λούπο Άλλο η ελληνική Κάτσε μην τα μπερδεύτε Σας μπορεί, παρακαλώ σιγνώ, <χω> Θα απογειωθεί η ελληνική οικονομία Και θα φάει βουτιά θα φάει, ναι. Γι, αυτό, επειδή θα πω, ναι. Γι' αυτό η BUILD το έβλεψε και έχει το Σαμαρά Γιατί σου λέει Μέρκελ μας τελείωσε διάβασα ένα σχόλιο το οποίο ήταν καταπληκτικό Ένα σχόλιο Λέει η ελληνική οικονομία θα γίνει υπόδειγμα Κατά τον κύριο Σαμαρά Όσο υπόδειγμα εφημερίδας είναι η Μιλντ Αν πολύ καλό αυτό. Πάρα Πολύ καλό αυτό Γιατί θα γίνει αυτό Δηλαδή το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας μας τελειώνει. Γιατί ρε παιδί μου, τώρα Μας πωρά... τελειώνει, τώρα που είναι Εντάξει, έχει ένα για ένα κοσέ. μπαίνει στη διαδικασία της γενικότερης ύφεσης και προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα, η Ευρωζώνη. Μέχρι τώρα ξέσχιζε και λελατούσε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Τα για και εξαντλούνται αυτά. Εντάξει, ρε παιδί μου, πώς να το αυτό το Οπότε πρέπει να η Γερμανία είναι σαθρή οικονομία. Ναι. Ο οποίο νομίζει ότι είναι το φοβερό θαύμα υπερδύναμη για τα αριστερά, η υπολογική θεμετή είναι. Τίποτα δεν είναι. Ό, είναι σαθρέα. Οι τράπεζέστε είναι σε πραγικό βαθμό εκτε, εκτε, ε, ε, εκτεθειμένε στι χρηματαγορές πολύ χειρότερα από ό,τι οι Αμερικανικέ τράπεζε. Ναι. Η Deutsche Bank έχει ενεργητικά, ας πούμε, όσο περίπου οι δύο μεγάλε τράπεζε, Αμερικανικέ τράπεζε. Δηλαδή και δεν έχει ξεφορτωθεί τα τοξικά απόβλητα τα τοξικά προϊόντα. Προϊόν το, όχι σωστά είναι, απόκλητα είναι. Λοιπόν, ναι, δεν τα ξέραμε. Το το, ναι. το, αυτό που, που, που κάνει είναι okay, να okay. τα ισοφαρίσει με τι χρηματοδοτήσει που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Γερμανικό Κράτο. Ε, φανίστηκε πρόσφατα δύο στελέχη και αποκάλυψαν ένα από τα αμύρια σκάνδαλα okay. που τη χαρακτηρίζουν που είναι η συγκάλυψη, απόκρυψη 12 δισεκατομμυρίων ευρώ λογιστική ζημιάς προκειμένου να μην αναγκαστεί να μπει σε διαδικασία καθάρισης ώστε να αποκαλυφθούν μυστικά και χειραγωγήσεις και τελικά πράγματα mm -hmm. Φυσικά <coughs> οφείλουμε να πούμε ότι η Deutsche Bank είναι από τις πιο εισαρές τράπεζε στον κόσμο σε σχέση με τις πρακτικές τους Μία, και εδώ οφείλουμε να πούμε γιατί το στείλανε για μένα πούμε, το έχω πει βεβαίως τις προηγούμενες μέρες έτυχε να το πω και σε, mm. και στο ATV που έτυχε να ήταν εκεί πρώτη μέρα από το, αλλά το είχαμε σχολιάσει και εμεί εδώ να. μη μασάτε αδέρφια δηλαδή αν βλέπετε μια αναφορά τράπεζα κουμποθείτε να... μέχρι αηδία και αρχίστε να το ψάχνετε το πράγμα να το ψάχνετε λίγο περισσότερο μου αναφέραν δεν είμαι σίγουρο και δεν μπορώ να το φέρω αλλά μου αναφέρανε μια α, συνομιλία του κύριου Κοτρότσου mm. ε, στην εκπομπή του με τον κύριο Φόσκολο ο οποίος προσωπικά δεν το γνωρίζω έχω διαβάσει μερικές εκτιμήσει του για τα, για τα περίφημα τις περίφημους υδρογονάθρακες Να. στη Μέτα Κρήτη Να, Ναι, ναι, ναι ε, Έγινε και τόσος μέρε αυτές τις μέρες με την... Πάντα κρατούσα μικρό καλάθι διότι yeah. στα ζητήματα γεωφυσικής εγώ δεν είμαι γεωφυσικός αλλά τουλάχιστον όταν δεν ξέρει ένα αντικείμενο οφείλει να είσαι πολύ προσεκτικό mm -hmm. και να μην πέντε τι μετρητέ ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι έστω και αν το παίζουμε. Νομίζω ότι είναι αυτή τη συζήτηση επιβεβαίωσε 100% αυτή τη συζήτηση δεν είδα με τον κύριο Φώσκολο. Όχι Λάμε νομίζω λάθος. ότι από ό,τι μου είπανε εκτό και αν έγινε μεταφορά λάθο mm -hmm. ότι επιβεβαίωσε την Deutsche Bank. Αν τότε κάποιο άλλο θα είδα εγώ ναι. θα κάνω εγώ λάθο. Εάν mm -hmm. είναι έτσι τότε ο κύριο Φώσκολο μάλλον μοιάζει με το συνονόματό του που φτιάχνει το. Mm -hmm που έχει φτιάξει τα πολύ ωραία σύριλα στην τηλεόραση και τι ελληνικέ ταινίε, αυτού του επίπεδου. Λοιπόν, η έκθεση τη Deutsche Bank είχε ε, στόχο τι χρηματαγορέ και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα κοιτάσματα αυτά δεν έχουν ερευνηθεί, δεν υπάρχουν μελέτε που να πιστοποιούν αξία κοιτασμάτων, υπάρχουν κάποιε εκτιμήσει κάποιων επιστημών που στηρίζουν σε ενδείξει και όχι σε θεμελιώδη αποδεικτικά στοιχεία mm -hmm. για να γίνει αυτό θέλει γεωφυσική έρευνα σε πολύ μεγάλα βάθη που απαιτούν 5 έως 10 χρόνια από ό,τι μου λέγανε ειδικοί που σημαίνει ότι ό,τι ακούτε είναι παραμύθι. Το παραμύθι σε τι οφείλεται. Στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα είμαστε σε παραμονές έκδοσης αδειών έρευνας και εξόρυξης. Λοιπόν, αδειών έρευνας μάλλον. Εξόρυξη δεν νομίζω ότι θα έρευνας, επειδή το συμπληρωθεί αυτά ιδιωτικά fund τα οποία επιδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες. Τι κάνουν οι τραπεζίτες βγαίνουν έξω και προτιμούνται το έδαφος αυξάντα τις προσδοκίες τεράστιο το κοιντασμό που πάω να χρηματοδοτήσω οπότε όταν εκδώσω ομόλογο στη εθνή αγορά για να χρηματοδοτήσω αυτό το κοιντασμό θα το εκδώσω σε 100 ευρώ θα εισπράξω 100 ευρώ και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει Mm -hmm. ώστε, όταν μετά, ε, ώστε να δημιουργήσω την, την, την, ε, τη ζήτηση για να έρθω mm -hmm. να μου αγοράσουν τα, τα ομόλογα διαφορετικά. Αν κάθεσα και έλεγα παιδιά δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα τι θα γίνει, σε 10 χρόνια θα ξέρουμε, mm -hmm. τα ομόλογα που θα πέταγα στην αγορά δεν θα τα αγοράζει κανένας και θα έκανε αρνητική αξία. Οπότε έτσι πριν πάνε και παίζουν. Αυτό το παιχνίδι. Και το παιχνίδι αυτό παίζεται συστηματικά με όλα τα πράγματα που αφορούν ορεικτά μεταλλεύματα και φυσικά η Κυρια. Ωραία. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι ε, εμείς μπορούμε να λέμε τα διάφορα εδώ πέρα, αλλά οι, οι ακροατές, δεν ξέρω γιατί, έχουν τρελαθεί με τη σημερινή, με το πρωινό, με τον κύριο Χαριτάκη και μου στέλνουν συνέχεια μου στέλνουν συνέχεια τέτοια μηνύματα για τον κύριο Χαριτάκη. Δεν ξέρω γιατί κάποιος ο κρατή λέει Βρει, Δημήτρη, δεν τον ρώταγε στο πρωί το, το Χαρητάκι, γιατί δεν πληρώνει του εργαζόμενου στον Ελευθερουδάκι που είναι 6 μήνες απλήρωτη. Έχει σχέση, δεν το Αυτό δεν α, το ήξερα. Ναι, αυτό πια αυτό... είναι διάβαστο. Ε, ε, ε, ε, ξέρω όπω ήταν άλλο ο Ακροατή, α πούμε, ότι ο κ. Χαρητάκι αυτό το ξέρω και εγώ και γι' αυτό το, διαβα... το διαβάζω. το ξέρω ότι είναι... Ήταν σύμβουλο στη Μότο Αυτό το γνωρίζω, α πούμε. Mm -hmm. Έτσι είναι και μέσα στο βιογραφικό του κτλ. Αλλά για τον Ελευθερουδάκι δεν ξέρω τι σχέση έχει. Αν ο Ακροατή να μα το στείλει να, να το πούμε. Ούτε και το, το, το ξέρω. Αλλά και όπω και να το κάνει, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κάνει προσωπική επίθεση. Ναι, απάντησε την... ε, Έτσι απαντά και στον Αποστόλη. Ο Αποστόλη βέβαια εκφράζει και άλλου που δεν χρειάζεται να το διαβάζω όλο. Που λέει Βρε Δημήτρη, πιάστε από το λαιμό. <laughs> ε, όχι παιδιά. <laughs> ε, παιδιά <laughs> κοιτάξτε, ή θα κάνουμε πολιτική γεωργιάδη σε επίπεδο ναι, ναι, άλλων ναι, γεωργιάδη ναι, ή θα. Εντάξει, δεν έχει. Εγώ τουλάχιστον δεν είναι και στον στο χαρακτήρα ναι. μου. Εγώ προσωπικά αν θυμώσω. Θα θυμώσω μια γεγαλή και αυτός θα πάει, δεν ξέρω που θα, πω. θα καταλήξει, μα αυτός που θα αντιθυμώ δημόσιο μα, γενικά, ναι, ναι. επειδή ξέρω τον εαυτό μου. Mm. Γι' αυτό δεν θυμώνω, προσπαθώ να μην θυμώνο. Λοιπόν, ε... Ξέρεις έναν τηλεοπτικό καυγά δεν υπάρχει κοιοδισμένο. Δεν υπάρχει, ναι. Το μόνο το που δείχνει, ας πούμε ένα σκυλοκαυγά, ας πούμε βγάζει βγαζιγάκι. Ναι. Και σε μια φάση στην αρχή που λέγαμε εγώ, ένας πέρα νούμερος στον άλλον, Μα κοίταγαν οι μοσογράφι λες και τους είχε χτυπήσει αστροπελέκια, α πούμε. Δεν καταλάβαινα και εκείνη την ώρα καταλάβαινα ότι αντίστοιχη, σπίριο, αντίστοιχη στάση θα ήταν και στους τηλεθεατές. Δηλαδή τώρα τι λένε αυτοί. Κινέζικα. Ναι, όμως δεν είναι. Γι' αυτό και, γι αυτό και εγώ προσπάθω να το σταματήσω και να το διευκρινήσω τι λέμε. Mm. Λοιπόν, γιατί δε, δε, δε, δε, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ούτε έχει νόημα να δείξει ποιο είναι ο πιο άσχετο από όλου εγώ αυτό, εντάξει, είπα ότι, είναι ε, ε, Απαντώ στους φιλούς για να κλείσουμε το θέμα αλλά επειδή έχουν στέλνει πολλά μηνύματα και γι' αυτό το ξαναέφερα ε, ότι ο συγκεκριμένος κυρίες όπως και πολλοί άλλοι όσο μιλάνε καλύτερα να μιλάνε τόσο εκτίθονται περισσότερο δηλαδή φαίνεται τι πρεσβεύουν ποιοι είναι το ποιόν του στα πάντα έτσι, με τον τρόπο αυτό που, που μιλάνε Κύριε, ο, ο συγκεκριμένος Άδωνε, ο συγκεκριμένος από το 2010 λέει ότι με το μνημόνιο σε 6 μήνες θα έχουμε απογείωση θα ελληνικής θα οικονομίας. Απογείως. Από 6 μήνες πάει σε 6 μήνες. Mm. Και, το, και όταν το ρωτάς ας πούμε, mm. ναι, εντάξει γιατί, το, ας πούμε, προέγε, γιατί δεν έγινε, λέει γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν τα έκανε αυτό που έπρεπε. Ναι, mm. μπράβο. Δηλαδή αντί να, να τραβήξει από την οικονομία 55 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, έπρεπε να τραβήξει 75 ή 85 ή 145. Δεν ξέρω πώς άλλο το να, να για να τηρήσει αυτά που έλεγε, που έλεγε το μνημόνιο. Αυτά βέβαια δεν αφορούν την επιστήμη, δεν αφορούν την οικονομία, αφορούν τη θεολογία. Γιατί μόνο θεολόγοι μπορούν να σκέφτονται έτσι. Να σκέφτονται λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι αμάρτος, ο αμαρτωλός είναι πάντα ο άνθρωπος. Άρα για οτιδήποτε συμβαίνει ή επιπίπτει στον άνθρωπο φταίει αμαρτία στον άνθρωπο. Εντάξει, χαιρό πολύ. Έτσι συμβαίν αυτή είναι η λογική. Οι τράπεζε είναι αναμάρτε, η αγορά είναι αναμάρτη, άρα το πρόβλημα βρίσκεται στον κοσμάκι που, Αντί... που κάνει τη δουλειά του, που δεν μπορεί να, να επιβιώσει ή που εκπορνεύεται για να επιβιώσει. Αυτό θα το λέω και θα το φωνάζω γιατί δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτή η ιστορία. Μια ολόκληρη κοινωνία να, να εκπορνεύει τα παιδιά τη είτε στο εξωτερικό είτε στο εξωτερικό μόνο και μόνο για να επιβιώσει. Το έλεγα εγώ και κάποιοι γελάγαν τότε. Θα καταλήξουμε τα Ελλάνδη mm -hmm. να εκπορνεύει το 35% του πληθυσμού. Κοντά είμαστε. Mm -hmm. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, και κάποιοι τότε γελάγανε. Λοιπόν, τώρα διντρώνε. Κάποιοι από αυτού έχουν εκπονευτεί ήδη. Ήδη. Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων δεν πήγε. Εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα. Λοιπόν, ε εγώ θα πω για να το κλείσουμε ότι ο κύριο καθηγητής οικονομία, ο κύριο Χαρητάκη, μπορεί να ακούσει τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα ο υπουργό του κύριος Τουρνάρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ε όπου τον διαψεύδει. Και αφήνει όρθα ανοιχτό όλε τι πόρτε ανοιχτέ για νέα μέτρα το 2013. Α ακούσουν αυτή λοιπόν. Μα είναι άνθρωση. δυνατό τώρα να στη δηλαδή στοιχειώδια αθμή. Και για άλλα θέματα και ζητήματα. Βεβαίω έθεσε και το θέμα άλλου πάλι εκβιασμού όπω ξέρει, ότι αν δεν πληρώνουμε το χαράτσι στη ΔΕΗ, επειδή έχει δημιουργηθεί το τεράστιο θέμα με την απόβαση τη δικαστική, ε, ότι αν δεν πληρώνουμε εμεί οι πολίτε το χαράτσι, τότε δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα και θα πρέπει πάλι άλλα νέα μέτρα. Δηλαδή πρόσεξε. Ε, οι κακοί πολίτε που δεν πληρώνουν του φόρου του και προσφεύγουν στα δικαστήρια, είπε και το καταπληκτικό ότι αυτό το δικαστήριο δεν είχε κανένα δικαίωμα να βγάλει αυτή την απόφαση. Uh -huh. Εκεί μάλλον έπεσαν και τα ακουστικά στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπω το άκουσα, διότι ξέρει, σημαίνει αποσβολωμένο. Τι, τι λε, ρε φίλε, του λέει η εκτελεστική, εξουσία, του η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να έχει γνώμη σε αυτό. Όχι, λέει, οι νομικοί, μου, μου, λένε. Οι νομικοί μου. μου λένε ότι αυτό το δικαστήριο δεν είχε κανένα δικαίωμα να βγάλει αυτή την απόφαση. Οι Η νομική Γιατί του. Γιατί δεν βγαίνουν δημόσια νομική το, το κάνουν να του να τους διαγράψουν για το δικαιώματο εμείς... να τελειώνουμε. Ναι, θα χρησιμοποιήσουν όλα τους τα, όλο του το νομικό οπλοστάσιο που έχουν, δεν ξέρω για νομικό ή κάτι άλλο, <laughs> έτσι, λοιπόν οπλοστάσιο, για να πάνε σε ανέβρεση αυτή τη απόφαση. Αλλά μέχρι τότε βγήκε και με το δάχτυλο προ του πολίτε λέγοντά ότι αν δεν πληρώνετε του φόβου και το χαράτι σα φυσικά θα έρθουν νέα μέτρα, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ο μόνος για να μέτρα είναι να μην το, φόρ, mm. τους το χαράτσι, διότι έτσι Yeah, yeah. θα σηκωθεί yeah. να φύγει αυτός ο τύπος, yeah. ο υπερθετικού βαθμού yeah. και λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουν την ιστοσυμωρία. Yeah. Είναι yeah. το πρώτο yeah. άμεσο βήμα με το οποίο είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα. Mm. Στο κάτω mm. της mm. πρέπει να αποφασίσεις. Mm. Το χαράτσι το παιδί σου. Mm. Τόσα όλα τα πράγματα. Yeah. Λοιπόν, αν είναι να αποφασίσει αυτή την ιστορία, τότε να πάει στον Αγίριστο και το Χαράτσι και αυτού που το ερεμπινώστηκε και αυτοί που το τηρούν. Στο κάτω της τα λεφτά αυτά πάνε στον κογλίφους. Σωστά. Λοιπόν, από από κείους που θα πληρώνεις στον κογλίφους μια ζωή. Δεν κατάλαβα. Γιατί... Λοιπόν, πότε θα τους πληρώνεις. Και γιατί, γιατί δηλαδή, εποφελήθηκες εσύ από κανένα από αυτά, από αυτά τα λανεία. Επειδή σου το λένε τα ρεμάλια ε, και αυτούς, αυτά <συγνώμη>, Εντάξει, και εγώ ήμουν σε αυτή... ο κόσμος ζούσε μετανικά και δεν μπορούσε να ζήσει με τα δικά του λεφτά ενώ δούλευε σαν σκυλί σαν σκυλί και αντί να του δίνουν αυτό που το αρμόζει και αυτό που το ανήκει χάρη στη δουλειά του εξανακαζόταν και πήγαινε στις τράπεζες και τον αρμέχανε οι τράπεζες αυτό συνέβαινε επί, μια... mm -hmm. επί τουλάχιστον δύο δεκαετίες mm -hmm. τολμάνε τώρα και του λένε ανοησίες Εντάξει είπαμε είναι αυτά τα φθηνά λαϊκίστικα ε, επιχειρήματα λοιπόν θα πάμε σε βελτιό ειδήσεων πριν πάμε να πω το συμβόλαιο της υποταγή 5 ητυχεροί για 5 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα για το βιβλίο το συμβόλαιο της ποταγής Αναστάσιος Ιριανός στο 54344 επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σας και αποστολή στο 54344 αύριο το απόγευμα υπενθυμίζω είναι η πρώτη Παρουσίαση του βιβλίου από το συγγραφέα, ο οποίος θα είναι εκεί, στο καφέ Λίμπρο, Ασκληπίου 9, στο κέντρο της Αθήνας. Ε, πηγαίνετε, πάρετε τα παιδιά σας, πάρετε τον σύντροφό σας ε, και κάντε κατεβείτε μια βόλτα στην Αθήνα. Πηγαίνετε στο καφέ Λίμπρο, νομίζω ότι θα, υπά... θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση αυτή που θα εκφυλιχθεί στο Καφέ Λίπρο με αφορμή την σύνταξη ενός νέου συντάγματο. Λοιπόν πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων και σε λίγο πάλι εδώ μαζί σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή Α, για περίπου μισή ώρα ακόμα μαζί σα ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα. Ε, περίμένω, απευθύνομαι τώρα στον άλλο Δημήτρη, στο Δημήτρη Καζάκη, το έχετε μάθει κάθε παρασκευή απευθύνουμε και σε ένα Δημήτρη. Λοιπόν, απευθύνουμε στον Δημήτρη Παπαϊωάννου και λέω Δημήτρη Σό στείλουν τη λίστα <laughs> με του τυχέρο για να γίνει κλήρωση για το βιβλίο, το συμβόλιο τη Υποταγή. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Και να θυμόμαστε ότι αυτό που λέει το τραγούδι, πολύ, πολύ σημαντικό ναι. ότι πήνανε καμάρι του Κιωτί. Μμμμ, mm, ωραία αυτό το σημείωσες. <laughs> ε, να πω εγώ μετά από αυτή την πολύ ωραία σημείωση που έκανε ότι είσαι στη Βέρεια αύριο και στις 6 το απόγευμα... Θα βρεθώ στη Βέρεια, δεν είμαι. Θα... Τώρα είμαι εδώ. <laughs> το... Ναι, αύριο λοιπόν θα βρεθεί στη Βέρεια και το απόγευμα στις 6... Θα μιλήσεις στο χώρο εκδηλώσεων Ελιά, ενώ την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας. Αλεξάνδρεια Μαθίας, έτσι να μην Εκεί στο νομό θα μείνει, δεν θα πάει αλλού. Λοιπόν, Βέρια στις 6 το απόγευμα στο χώρο εκδηλώσεων Ελιά και την Κυριακή το πρωί στις 11 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας. Και λοιπόν, όπω δεν υπάρχει και προπτική για την Αλεξάνδρεια Αγύπτου, αυτό ή ναι. κάτσε να το δούμε με αυτά που, που συμβαίνουν. Ε, λοιπόν θέλω να σου πω το εξής θα μου σχολιάσει κάποια πραγματά και έχουν βγει δύο δημοσκοπήσεις σχεδόν πια ξέρεις κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν και δύο δημοσκοπήσεις κάποιους πρέπει να ζήσουν και αυτές οι εταιρείε. λοιπόν αφού είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ναι. <laughs> έτσι λοιπόν που είμαστε εδώ έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις ε, όπου και οι δύο και... μας δείχνουν ναι. Δεν είναι, ναι, πες κάτι Πάμε, λέω, στο, στη Δημοσιοποίηση Ξέσι, ήμουν στο Χίλτον ναι. Έτυχε να ήμουν σε μια, κάνα μια συνάντηση mm -hmm. Και στο Χίλτον Ήταν εντυπωσιακό το ότι Την ώρα εκείνη Περνάει μπροστά μας Ο, ο κύριος δολοφο, Δολοφονό την Υγεία Λογαρδός ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι το τι μούτζες το συνοδέυαν μέσα στο καθώς πρέπει στο Χίλτο περνούσε και από πίσω του ρίγανε φάσκελα προσωπικό κόσμος Συγγνώμη αλλά αν στο Χίλτον εμφανίζεται ο κύριος Λοβέρνου στο Χίλτον και τρώει φάσκελα στον δρόμο δεν πρέπει να εμφανίζεται ποτέ και κατάστημα της περνούσε με αυτό το χαζοχαρούμενο ύφος που δεν καταλαβαίνει τίποτα και του ρίχνανε το τραβάγανε φάσκελα και ναι, έτσι, ναι. το γενικότερο το Πάρταρε, έτσι. Φίλες. Φίλες. Φίλες. Φίλες. Φίλες. Φίλες. Φίλες. Πού θες να κάνεις και κόμμα. Που θα σου στην Ελλάδα. Ε, λέει, λέει, αυτός ο άνθρωπος ρε παιδί μου. Τη, ναι. τη, δηλαδή πρέπει να είσαι ειδική μετάλλαξη. Mm -hmm. Φιτού. Ξέρετε. Ήλιος και να ανάμεσα. Ξέρε. Mm -hmm. Ζώο και φυτό, Η βρήτη. Μια βιβλιακή έτσι. Έκδοση mm -hmm. ζώου και φιτού. Είς αυτά έχουν ρούκε. αντίληψη όμως. Έχει αποδεχθεί ότι αντίληψη. <Κε <Κε όχι, όχι. αυτά τα υβρίδια που είδα εγώ στην, σε πριγχρόνια, στο εργοστάσιο της, της, της, της Μπαγντόναλντ που τα χρησιμοποιούσε σαν uh, κρέας για να χρησιμοποιεί για να τα φτιάχνει για τα βιστέκια, δεν είναι καθόλου αντίληψη, τίποτα, ούτε καρκεφάλι. λοιπόν είναι αυτά τα φρικαστικά. Ναι, γι' αυτό εντάξει, φροντίστε να μην το δείτε με φταίκια. Απ' Νομίζω ότι υπάρχουν εξάλλου και πολύ ωραία εμπεστατωμένα ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ παλαιότερα. Πάρα πολλές δικές Τι ακριβώς περιέχουν όλα αυτά και καλό είναι να μην περνάνε τότε απ' έξω. Πόσο μάλλον αφήνεται τα παιδιά σας να πηγαίνουν εκεί. Πού να φανταζόμουν, α πούμε, θα έβλεπα ένα τέτοιο κομμάτι κρέας υπουργό στην Ελλάδα. Και όχι μόνο ένα. Αυτό ναι, Γιατί τώρα Λιάβατε, πάει τέτοιο. καλά. Ναι. Εδώ ο κ. Σκανδαλίδης ξαναγράφηκε στο Πασό για να πάρει μέρος ε, στην Ελλάδα. Ξαναγράφηκε σε συνέδριο. τοπική. Ναι. Σε ποια τοπική, παιδιά, αφού έχουν διαλυθεί το σύμπαν. Δεν ρε, ξέρω. Ρε. Ξαναγράφηκε λέει. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για... Εντάξει, είναι... Πόσο μπορεί, ρε παιδί μου, να κατοίκει. Ξαναγράφηκε λέει στο κόμμα. Στο Γιατί κόμμα. είναι Πασό και θα μείνει Πασό. Στο μεταξύ του υποκράτους φυλάστε απλά από αστυνομικούς. Δεν υπάρχει υπάλληλο μέσα. Mm -hmm. Στα κεντρικά σημεία, γιατί του έχουν αφήσει τόσο πολύ καιρό απειλούντου, και ούτε καφίγανε οι άνθρωποι. Εμεί του είχαμε πει, ρε παιδιά, κάντε μια κατάληψη να έρθουμε μέσα για να κάνουμε μια κομπορία από εκεί. Αλλά φαίνεται του απειλήσαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω τώρα, είναι κάτι ενδιαφέρον. Ποιο είναι το ενδιαφέρον που εγώ χρησιμο... ε, δεν θα τι αναφέραμε καθόλου τι δημοσκοπήσει, γιατί είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Αυτά που ακόμα τον τελευταίο καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, της μέτρων ανάλυσης είναι η μία και της ΜΑΡΚ τη άλλη, και στις δημο δημοσκοπήσεις είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο κόμμα πα, ε, είναι η Χρυσή Αυγή ε, με ίσως μικρότερα ποσοστά από ό,τι συνήθως μας λέγανε, δηλαδή είναι μέχρι το 9% mm -hmm. δεν είναι το 13% το 14% mm -hmm. είναι τρίτο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ να καταραίει, να, έτσι, γνωστά. Εγώ θέλω να σταθώ σε, κάποια, σε κάνα δύο άλλες απαντήσεις. Ε, υπήρξε λοιπόν μια ερώτηση Εάν οι πολίτες πιστεύουν Ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε Προς το καλύτερο με την ανα, ανανέωση Των τωρινών κομμάτων Ή με τη δημιουργία νέων Οι πολίτες επέλεξαν τη δημιουργία νέων κομμάτων Σε ποσοστό 56,8% Σε αντίθεση με το 33% Που πιστεύει ότι τα τωρινά με βελτιώσεις Μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα Σε ε, καλύτερες καταστάσεις Λοιπόν ε, βλέπουμε ότι αυτοί που επέλεξαν τη δημιουργία νέων κομμάτων στην πλειοψηφία του είναι οι νέοι άνθρωποι, Έω 34 ετών. Έτσι. Και ως χώρο η πλειοψηφία πάντα που βλέπει τη δημιουργία αυτών των νέων κομμάτων θεωρεί ότι είναι το κέντρο, το περίφημο κέντρο και μετά έρχεται η κέντρο αριστερά και μετά βέβαια η κέντρο δεξιά. Λοιπόν... Το κέντρο, όταν λένε κέντρο. Τι είναι. Ξέρεις τι γίνεται σε αρτίσεις άθλιες δημοσκοπήσεις ναι. που αν ήμασταν πολιτεία δεν θα τις επέτρεπε mm -hmm. το κράτος γιατί mm -hmm. παραβιάζουν mm -hmm. επιστημονική διοντολογία τα πάντα. Για τον τρόπο εννοείς που... Ναι, δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό ή κέντρο. Ναι. Και εσύ δεν θέλεις ούτε να χαρακτηριστείς αριστερός ούτε δεξιός. Τι θα επιλέξεις. Να, κέντρο. Αν μπράβο. Τι θα πω. Κέντρο, εκεί που είναι η δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τ αυτό που ο κέντρο ο κόσμος, όποιος κουβεντιάζει μας δεν το ξέρει πολύ καλά είναι ότι πρέπει να υπερβούμε αυτά τα χαντάκια και να δούμε όλοι μαζί πώς δίνουμε τη δουλειά. Αυτό που αντιπροσωπεύει και το επάμε, επάμ, αν θέλεις. Mm -hmm, mm -hmm. Και είναι και τη μόνη πολιτική δύναμη που αντιπροσωπεύει mm -hmm. αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό ενώνει ο κόσμος. Απλά δεν μπορεί να το εκφράσει γιατί δεν του δίνει οι δυνατότητες. Σου λέει κεντροαριστερό, αριστερό, αριστερό κέντρο δεξίο, δεξίο, και το δεξιό, κέντρο. Να. Και σου λέει ούτε τώρα ούτε τώρα έτσι. Γιατί ούτε τον έπειτα λέει Γιατί πάνω από όλα είναι παντρεώτη σου λέει. Εγώ είμαι έναν διαφερή χώρα. Mm. Να, σωθούμε, να σωθούμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε το κέντρο το βλέπει σαν μια ένωση. Δηλαδή... Ναι, ναι. ναι. Σαν μια υπέρβαση έτσι. για το δύο. Το δύο να το πούμε έτσι. Λοιπόν, mm. στην πραγματικότητα. Ενώ στην ουσία αυτοί θέλουν να το σύρουν σε μια λογική όπου όταν, όταν πα με αριστερό κόμμα mm. η μισή να πάνε με το αριστερό κόμμα και η άλλη μισή να πάνε με, το δε... με οποιαδήποτε δεξιά σχήματα και έτσι θα σου και έτσι να αποτρέψουν τη δυνατότητα να υπάρξει ένα ρωμαλαίο κίνημα που να αγκαλιάζει το 60, 70, 80% του λαού. Mm -hmm. Γιατί τότε πλέον όλο αυτό το συνοθήλευμα θα διαλυθεί. Προσπαθούν πάση θυσία να το συγκρατήσουν. Mm -hmm. Πάση θυσία να το συγκρατήσουν. Ε, Ω χώρου. Δεν του ενδιαφέρει τώρα πλέον αν είναι την κομματική mm -hmm. μόρφωση. Mm -hmm. Ω χώρου πρέπει να το συγκρατήσουν. Γιατί πολύ απλά. Το πολιτικό σύστημα της αρπαγής και της ολιγαρχίας δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν έχει δύο πόλους. Όπως έλεγε πολύ όμορφα ο Κάρολος αναλύοντας το κομματικό σύστημα της Αγγλίας λέει η άρθρωσα τάξη θα πρέπει που και που να χάνει την εξουσία με το ένα της χέρι μόνο και μόνο για να την αρπάζει με το άλλο της χέρι. Να. Έτσι ακριβώς λοιπόν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί χώροι. Τέτοιοι χώροι που να επιτρέπουν την εναλλαγή χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει εναλλαγή. Mm -hmm. Γιατί στην ουσία, από δυνάμεις κοινωνικ, κοινωνική ταυτότητα πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικής, είναι ταυτόσιμες δυνάμεις. Οπότε, τι σου λέει ο κόσμο, ούτε τόνατε το, το άλλο, να τα υπερβούμε αυτά. Απλά δεν μπορεί να εκφραστεί με τον τρόπο γίνεται. Αν ήθελε να εκφραστεί, επιστημονικά είναι σωστά, του σε ελεύθερο ερώτημα. Πες μα εσύ τι θες. Ναι. Mm -hmm. Οπότε να έχεις αφόρμητες απαντήσεις Οπότε, και όχι εκεί, καθοδηγούμενα. Οπότε, εκεί, κάτσε να δούμε, θα χάσουμε τα λεφτά από αυτόν που μας ναι. χρηματοδοτή. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ε, απλά να ξέρουμε ότι ακριβώ αυτή τη στιγμή, ο κόσμος είναι, επειδή με ρωτάει πάρα προς γιατί δεν κουνιέται, γιατί δεν ξεσηκώνεται, γιατί γι' αυτό το πράγμα, γιατί. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ζήτημα το ξεσηκώνομαι δεν είναι προϊόν σκέψη ή συνείδησης. Ναι η θέληση σωστότερα είναι προϊόν του αναγκασμένος να κάνεις στις συγκεκριμένες αντικειμενικές συνθήκες αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει δεν είναι γιατί ο κόσμος δεν ξεσκώνεται ο κόσμος είναι πο όσο ποτέ έτοιμος να ξεσκωθεί uh. Α, και είναι έτοιμος uh -huh. όχι γιατί το θέλει ο ίδιος γιατί τον αναγκάζει τον αναγκάζουν οι συνθήκες με τις οποίες ζει παρά και ενάντια στη θέλησή του πολλές φορές θα τον αναγκάσω ότι Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm -hmm. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε και εκεί που βαδίζουμε. Το ερώτημα πρέπει να μα απασχολεί όλου μα. Ή τουλάχιστον αυτού που θεωρούν ότι έχουμε, έχουμε τέλο πάντων ένα παιδί μου πέντε δάμιε μυαλό παραπάνω και τέλο πάντων αντιληφθήκαμε λίγο πιο έγκαιρα από το διπλανό μα το το πού πάει το όλο πράγμα. Mm -hmm. Πώ εμεί θα λειτουργήσουμε καταλητικά σε αυτό τον ξεσκωμό. Αυτό πρέπει να μα απασχολεί. Και καταλητικά σε αυτόν τον ξεσκωμό μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο με έναν τρόπο μόνο εάν υπάρχει η κατάσταση έχει έτσι, έτσι αλλιώ πάμε είναι, πλέον έχει πολλωθεί όσο ποτέ άλλο το σχέδιο που ακολουθούν είναι όλο οφθαλομφανές δεν θέλω να το αναλύσω το έχουμε η μόνη πολιτική διέξοδος που υπάρχει σήμερα για έναν κόσμο που έχει πλέον είναι στα κάγκελα είναι στα κάγκελα και φωνάζει σαν τρελό. λοιπόν είναι να Διαμορφωθεί πολιτικό σχέδιο κατάληψης εξουσίας εδώ και τώρα. Όχι απλά αλλαγή κυβέρνηση κατάληψη εξουσίας εδώ και τώρα. Και το πολιτικό σχέδιο αυτό δεν έχει απλά να βρεθούμε με μεταξύ μας, να πούμε έτσι τα κάνουμε την έφοδο στα χειμερινά ανακτωρά, όχι. Πολιτικό σχέδιο σημαίνει με ποια πολιτικά συνθήματα, με ποια οργανωτική υποδομή, με ποιε δυνάμει μπορούμε να θέσουμε σήμερα Θέμα εξουσία με όρου λαού. Αυτό μπαίνει το ζήτημα. Όχι να το θέσουμε ω σύνθημα, αλλά να το θέσουμε ω άμεσο επιβιβλημένο αίτημα από την ίδια την κοινωνία και να είναι έτοιμο προ Τώρα, όποιο δεν έχει τέτοια προβληματική ή δεν έχει τέτοιο σχέδιο, στην ουσία δουλεύει για τον αντίπαλο, για τον εχθρό. Ακόμη και αν δεν το έχει κατανοήσει. Έτσι λοιπόν, οι ηγεσίε που λένε ναι, ρε παιδημο, εγώ θα πάω στο συνέδριο την Άνοιξη, ε, τώρα θα διαβάσω και τις θέσεις μου ναι, ε, ναι. που να είναι, όσο το Και αφού αναλύσω τον παγκόσμιο καπιταλισμό και στην διαθρωτικότητά του, α πούμε το ξέρεις αυτό που είναι άσπρο γύρω γύρω και πάνω είναι κόκκινο κερασάκι και ξέρω εγώ τι είναι τούρτα, είναι ξέρω εγώ γιαούρτι, τι είναι ακριβώς, δεν ξέρουμε, θα το ανακαλύψουμε στο συνέδριο του Γκουε την άνοιξη. Θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος τον λαό και τον λαό και τον λαό. Σα παρακαλώ να περιμένουμε. Μια προσυνεδριακό διάλογο. Ναι, Πώς δεν γίνεται. Δεν είναι. Τώρα μιλάμε, μιλάει ο άλλος. Θα βάλουμε εξουσία α πούμε. Ενώ έχουμε συνέδριο Λα την Άλυξη. Ξεκινάμε Λοιπόν και ο άλλος λέει, σα παρακαλώ μην πυροβολείτε την ελπίδα. Πότε προσωπεύει ο κ. Τσίπρα. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Τον, yeah. τον κ. Τσίπρα α πούμε. Διότι προσωπεύει την ελπίδα. Την ελπίδα ναι. Την ελπίδα τώρα βεβαίω πιανού είναι μια άλλη ιστορία πολύ σκοτεινή. Για την ελληνική άνοιξη. Ναι, λοιπόν και μέχρι βεβαίω ο ελπίδα να γίνει παρελπίδα θα πρέπει ο κόσμο να πεθάνει. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Mm -hmm. Όποιο δεν θέτει τώρα θέμα άμεσα κατάληψη κρουσία εδώ και τώρα και μάλιστα να συζητήσουμε με ποιου όρου, με ποιο τρόπο κτλ. τότε δεν δουλεύει για το λαό. Δουλεύει για άλλου. Μάλιστα. και καταλαβαίνω εξουσία σημαίνει ο λαό παίρνει τα χέρια στην εξουσία όχι κάποιος το όνομά του όχι κάποιος που φιλοδοξεί να το χειραγωγήσει χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο κοινωτικό μηχανισμό που είναι απόλυτα διεφθαρμένο ο λαό να πάρει τα χέρια τη εξουσία και ο λαό μπορεί να τα πάρει μόνο εάν μηδενίσει τον κοντέρ εάν φορμάει το δίσκο εάν γυαλίσει τον πόμολο πώς να το πούμε ρε παιδιά δηλαδή Ξεκάθαρα. Και Έχουμε αυτό μιλάμε πολλές... συντακτική συνέλευση, εθνοσυνέλευση μετά από μια γενική, γενική πολιτική εμπεριγία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχουμε πει πολλές φορές πώς θα οδηγηθεί εκεί ο λαός. Έτσι. Ε, δεν είπαμε ότι θα βγούμε στου δρόμους ε, ανοργάνωτα να σκοτωθούμε α... μεταξύ μας και Πάντως, να πάρουμε την εξουσία. να ξέρετε ότι προχωράει. Φουντώνει παντού αυτή η ιστορία φουντώνει παντού, μέχρι την τελευταία άκρη της χώρας, ακόμη και στο εξωτερικό, είναι το μόνιμο θέμα συζήτηση. Οι μόνοι που δεν το αντιλαμβάνονται είναι τα κομματικά επιτελεία και φυσικά όλοι αυτοί οι γελίοι τύποι που επειδή έχουν θέσει στα μέσα μας και ενημέρωση ως, ως πρωτοκλασσάτη προπαγανδιστές, mm -hmm. νομίζω τα ξέρουν όλα και έχουν δει την κοινωνία στο τσεπάκι τους. Έρετη έκπληξη έχουν ένα πάθονα, για να μην μπορούν που τα χειρότερο. Ωραία. Λοιπόν θα σε διακόψω για μισό λεπτό. Θα ζητήσω από τη Γιώτα να μα πει πέντε αριθμού από το 1 ως το 98. Από το 1 ως το 98, ε. Ναι. Λοιπόν, τέσσερα. Μάλιστα. 22. Ναι. 37. Μάλιστα. 48. Και άλλο ένα. Και άλλο ένα. Εξήντα τέσσερα. Εξήντα τέσσερα. Ωραία. Η Γιώτα η καλή μας θα μας βάλει και λίγη μουσική για να μπορέσουμε να πούμε και τα ονόματα. Να τα βρούμε. Να τα βρούμε και να πούμε μέχρι τότε, μέχρι να μας βάλει λίγο μουσική η Γιώτα, ότι στην ίδια δημοσκόπηση να ξέρει ότι έχουν μειωθεί τα εξής ποσοστά στο θέμα της επιστροφής της, στη Δραχμή κατά πόσο είναι αρνητικό αυτό στη χώρα mm -hmm. ενδεχόμενο επιστροφή στη Δραχμή αλλά και για τον καθένα τον ίδιο του προσωπικά mm -hmm. Βεβαίω η πλειοψηφία λέει ότι είναι αρνητικό το 58% πούμε λέει πούμε είναι αρνητικό αλλά αυτός ποσοστό έχει μειωθεί κατά 12 μονάδες σε σχέση με την με προηγούμενη ανάλογη δημοσκόπηση. Mm -hmm. αυτό θέλω να πω okay. Ε, δηλαδή η Ιονή, το ΕΠΑΜ έχει πόσο, έχει 40, 42, 42, 42% Ναι, γιατί είναι η θέση του ΕΠΑΜ, δεν υπάρχει καμιά άλλη πολιτική δύναμη που να το υποστηρίζει Α, Μ' αρέσουν αυτές οι αναλύσεις, <laughs> αυτό δεν το είχα σκεφτεί <laughs> Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έτσι ε, Ναι, Αλλά... και ποια άλλη πολιτική δύναμη το λέει Ναι όχι, δεν ξέρω καμία άλλη, πολύ, πολύ σωστά το προσέγγισες νομίζω το θέμα. Λοιπόν, μετά από αυτή έτσι, την πολύ ωραία ανάλυση, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. και χρυσέ σε ελλάδα θες, αέρας, στο φω τη μέρα. <Τι> μια Ευρωπαία κλάρι, την άλλη αρχαία πρότομη, γιατί, και μου το δρόμο σου σαν μάτια μου, μάτια μου σαν γραμματέλιο το που έσβησο καιρός και χρώματα Κατά πλαδιά λοιπόν, τα, τα ονόματα. Έχουμε του πέντε Θα περάσουν εδώ από τα γραφεία του Άρτε Φάξει 58 τι Λοιπόν, από σήμερα μπορείτε, τα βιβλία είναι εδώ ε, το συμβόλαιο της υποταγής και οι πέντε τυχεροί είναι Βασίλειος Βάσης Γεώργιος Θεοδωρίδης Δημήτρης Λούτος Μάρθα Κούλου η Κούλου Κούλου φαντάζομαι Ειρήνη Παπαδοπούλου Λοιπόν, Βασίλειος Βάσης Γεώργιος Θεοδωρίδης Δημήτρης Λούτος Μάρθα Κούλου Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι οι πέντε τυχεροί από σήμερα στις Τζιτζιφιές, πραξιτέλους 58, εδώ στον Άρτεφεμ μπορείτε να περάσετε να πάρετε το βιβλίο σας το Συμβόλιο της Υποταγής. Και φυσικά για όλους τους υπόλοιπους ισχύει το ότι μπορούν καταρχάς να πάνε αύριο στι 7 το απόγευμα στην παρουσίαση του βιβλίου. Θα είναι και ο συγγραφέα εκεί, Αναστάσιο Συριανό, από τη Μύκονο. Ένας νεαρός, νέος επιστήμονας, το πρώτο του βιβλίο. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε αύριο στην Ασκληπίου 9 στο καφέ Λίμπρο και να τα πείτε εκεί με το συγγραφέα και γενικότερα να μιλήσετε για τη συγγραφή ενός νέου συντάγματος. Λοιπόν, εσείς ευχαριστούμε όλους για τα ωραία σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις σας. Και για τι παρατηρήσει που μπορείτε να κάνετε σε μένα προσωπικά σα ευχαριστώ γιατί αυτό δείχνετε ότι ακούτε την εκπομπή, ότι μα αγαπάτε, θέλετε να γίνουμε καλύτεροι, μα προσέχετε. Έχουμε γίνει, ξέρει, μια, ε, επίσης... μια, μια μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστούμε επίση. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστούμε επίση για τη στήριξή σα. Ε, είσαστε οι χορηγοί μα, το λέμε, το ξαναλέμε. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να σα ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξη. Ε, δύο είναι οι τρόποι ε, σε αυτούς που ρωτούν, που δεν το γνωρίζουν. Δύο είναι οι τρόποι για να στηρίξετε αυτή την εκπομπή. Ε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή αε.gr είτε μέσω του λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα είτε μέσω της ε, ιστοσελίδας, ε, ξέρετε, Ιντερνετικά, θα λένε οι μικρότεροι, μπορείτε να στηρίξετε με το νομβολό σας ε, αυτή την εκπομπή ναι. αφού η, η χορηγή αυτής τη εκπομπής είστε εσείς και κανείς άλλης λοιπόν πάμε σε κλείσιμο σιγά σιγά, Παρασκευή σήμερα Έχει ταξίδι μπροστά σου, πας ναι. Βέρεια θα πάμε με και Αλεξάνδρεια. αύριο το απόγευμα στι 6 ημέρα ελπίζω να έχω ναι. τη δυνατότητα να περάσω από Νάουσα Έδεσα, νομίζω ότι κύβε κοντά mm -hmm. ότι μπορούν να, να δω φίλους και συναγωνιστές που έχουμε καιρό να δοθούμε. Ναι. Και μετά να πάμε και στην Αλεξάνδρεια που έχουμε την ομιλία την Κυριακή το, την Κυριακή το, πρωί, ε, την Κυριακή το πρωί στην Αλεξάνδρεια. Το πρωί είμαστε, στις 11 το πρωί στο mm. Δημαρχείο ναι. και αύριο το απόγευμα είσαι στη Βέρεια. Ναι. Στις 6 το απόγευμα, αύριο, είναι χώρο ελιά. Λοιπόν, ναι. και την uh, Κυριακή το πρωί στις 11 στην Αλεξάνδρεια στο Δημαρχείο Αλεξάνδρια λοιπόν. η Μαθίας. Ναι, Αλεξάνδρια η Μαθίας παιδιά στο νομό είπαμε έτσι δεν απομακρυνόμαστε λοιπόν σας ευχαριστούμε όλους από τα βάθη τη καρδιά μας να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο θα τα πούμε τη Δευτέρα δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι τότε Όχι. λοιπόν ε, να περνάσετε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο ε, να είναι ευχάριστα οικογενειακά, φιλικά και βγείτε από τα σπίτια σας έτσι. βγείτε από τα σπίτια σας με τους φίλους σας, την οικογένειά σας, με τους γείτονές σας, συναντηθείτε και μιλήστε και όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, τη Δευτέρα, μία ώρα εδώ το ραντεβού της εκπομπής ΑΕ.